Ιερό Ναό Παναγία Λαουδιγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 10 Μαου 2010. Πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες λόγω της οικονομικής κρίσης με αν πρέπει να βγάλουν τα χρήματά τους από την τράπεζα γιατί γιατί, λέει, μπορεί να υπάρξει χρεοκοπία και μπορεί να χάσουν τα χρήματά τους και τι θα κάνουνε. Και τοποθετήσαμε το την, την θέση πως η συμβείς αυτού θα συμβείς σε όλο τον κόσμο. Και γιατί σε μας να μη συμβεί Και γιατί εμείς να γλιτώσουμε Και οι άλλοι να μη γλιτώσουν Πόσο χριστιανικό είναι αυτό Όταν εμείς θέλουμε Να προστατεύσουμε τον εαυτό μας Από τους κινδύνους Χωρίς να έχουμε τη σιγουριά ότι όλοι Θα προστατευτούν από τον κίνδυνο Ξέρετε τι απάντηση σε όλες περιπτώσεις είχα. Ε, πάτε, δεν είναι μόνο για τον εαυτό μου, θα βοηθήσω και άλλους. <laughs> Άρα τον εαυτό μου τον προστατεύω όμως. Και στη συνέχεια λέγοντας πως, μάμα το κάνουν όλοι και βγάλουν τα χρήματα στην τράπεζα, εμείς μόνοι θα δούμε το πρόβλημα. Ξέρετε ποια είναι απάντηση σε όλους, κοινή σε ε, και είμαστε μικροκαταθέτητες, οι μεγάλοι που τα πήραν τα χρήματά τους Μα οι μικροκαταθέτες μπορεί να είναι και δύο εκατομμύρια Αν τα πάρουν και αυτοί δεν το πρόβλημα Σε όλα αυτά λοιπόν διαπιστώθη η αγωνία του ανθρώπου των ανθρώπων Να προστατεύσουν το άτομο τους Αυτό δεν είναι κρίση πνευματική αυτή η κρίση πνευματική δεν θα προβληθεί κάποια στιγμή και στα υλικά πράγματα στη ζωή μας και μου θύμισε αυτό που γράφε κάποτε γύρω στην εισαγωγή του σε ένα βιβλίο του Χατζηγιώργη και έλεγε σήμερα οι χριστιανοί δεν έχουν φιλότιμο αν ας πούμε αγωνίζονταν ο χριστιανός και φεύγει από τούτη τη ζωή και πήγαινε και διαπίστωνε ότι ο Παράδειος ήταν γεμάτος Θα έλεγε, Θεέ μου, γιατί δεν μας το έλεγες πιο να γλυντήσουμε και τη ζωή μας Γιατί Θεέ μου δεν μας το έλεγες και πιο νωρί να γλυντήσουμε τη ζωή μας Δεν έχουμε φιλότιμο Θέλουμε να έχουμε τη σιγουρία, ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο κέρδος Και λέει ο Γέροντας Αυτό τον άνθρωπο και στον παράδεισο να το βγάλεις κόλα σε ζει Θα μπορούσε αν είχε φιλότιμο να έλεγε δεν πειράζει, δόξα ο αυτό που ο παράδεισο βγαίνει και α εγώ είμαι έξω. Τότε λέει θα μεγαλώσει ο παράδεισο και θα χωρέσει και αυτό. Γιατί αυτό είναι ο παράδεισο, έτσι γευόμαστε τον παράδεισο. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουμε τον εαυτό μα, να διαφυλάξουμε τον εαυτό μα και την οικογένειά μα, αυτό είναι νόμιμο. Αυτό είναι αγαθό, λέγεται, στην κοσμική νοοτροπία στην χριστιανική πως λέγεται δεν μας απασχολεί και εκεί διαπιστώσαμε ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει και ένα μεγάλο ερώτημα που το θέτουμε σε όλους αυτό το ερώτημα τελικά ποιο είναι το στοιχείο που μας διακρίνει ότι είμαστε μαθητές του Χριστού ποιο είναι αφού τα ίδια πάθη έχουμε τις ίδιες επιθυμίες τους ίδιους στόχους τα ίδια όνειρα και την ίδια ανεντιμότητα για μας Θεός είναι το πλούτος, η ειδονή, η καταξίωση, η φιλοδοξία και με τους ίδιους τρόπους τα επιδιώκουμε. Και είναι η διάφορα. Μία είναι η διάφορα. Απ' βρήκαμε ένα μεγάλο μέσο να ικανοποιήσουμε πιο σίγουρα αυτά. Να την επιτύχουμε. Αφού είμαστε του Θεού δηλαδή εκκλησιαζόμαστε <κλει> και έχουμε και κάποια μυστηρική ζωή θα μας βοηθήσει και πολύ ο Θεός την απάτη μας. <κλει> θα μας βοηθήσει πιο πολύ να επιτύχουμε αυτό που εμείς θεωρούμε επιτυχία. Τι είναι τελικά αυτό που μας διακρινεί. Να δούμε τη ζωή μας. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που δείχνει ότι έχουμε πνεύμα Θεού. Ή τέλο πάντων έχουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει όλο ο κόσμος. Τι η διαφορά είναι στο μέγεθος της απάτης. Μα δεν έχουμε όλοι τις είδες δυνατόν να κάνουμε την ίδια απάτη. Δεν είμαστε υπουργοί όλοι. Συνεπώ το μικρό κόσμο μας ο καθένας έχει το δικό του μέτρο που μπορεί να είναι η να είναι ανέντιμο. Ο καθένα κοιτάει και υπάρχει αυτή η νοτροπία ότι αν τηρώ τον νόμο είμαι εντάξει. Μα δεν ήρθε ο Χριστό αυτό να δώσει. Πνεύμα να έχουμε και τι πνεύμα έχουμε το θέμα. Κάποιο λέει επίση, Μα εγώ δεν κάνει κάτι, κάτι άσχημο. έχουμε ένα καλό οικογενειάρχη που κοιτάει την εγώ οικογένειά μου. Ε, αυτό ρωτήσαμε ποτέ αν το θέλει ο Θεό έτσι όπω το λειτουργούμε. Αν είναι του πνεύματο του Θεού. Και αυτό όχι γιατί ο Θεός κυβιάζει σε μια διαδικασία να έχουμε μια νοτροπία και καλά. Αλλά αυτή η νοτροπία είναι ή ζωή ή θάνατος. Ή έχει ανάπαυση μέσα μας και έχει χαρά, έχει μιζέρια και έχει μια αίσθηση ανικανοποίτη που δεν ησυχάζουμε. Είμαστε στενάχωροι. Δεν μας χωράει ο τόπος. Δεν νιώθουμε ποθανά βολικά. Δεν έχουμε ανάπαυση. Αυτά λοιπόν που μας τα προτείνει ο κύριο είναι για να έχουμε ανάπαυση να έχουμε ζωή το ότι δεν έχουμε ανάπαυση και ζωή δηλαδή δεν είμαστε ξεκάθαροι που στρέφουμε τη ζωή μας για που το βάλαμε είναι το θέμα ξέρουμε για που το βάλαμε για που είμαστε στραμμένοι που έχουμε δρομολογήσει τον εαυτό μας λέμε αόριστα πράγματα του Θεού ή να κάνουμε οικογένεια ή να είμαστε καλοί άνθρωποι αλλά αυτό πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί ως στάση ζωής και ως λόγος ζωής δεν είναι ο Θεός μια αφηρημένη κατάσταση πάω στην εκκλησία και τελείωσε πάω στην εκκλησία και το αποθετούμε για να διαπραγματευτώ την ύπαρξή μου στο που θέλω και όπου που αποφάσισα την έχω στραμμένη αν δεν γίνει αυτό υποτίθεται ότι είμαστε άνθρωποι Υποτίθεται ότι είμαστε ζωντανοί Υποτίθεται ότι έχουμε αλήθεια Μέσα στο ψέμα είμαστε Βάσει αυτόν λοιπόν Θα δούμε ένα άλλο κείμενο Του γέροντος Εμιλιανού Που σχετίζεται με τα προηγούμενα Είχαμε μιλήσει για το γάμο σε δύο μιλίες Που ε, ε, με την ευρύτερη έννοια Σε μια δικασία σχέσεις που και αυτό είναι συνέχεια αυτού... μου μιλάει για τις σχέσεις με τον πλησίον... που νομίζω θα μας πάρει και δύο και τρεις φορές αυτό... γιατί έχει πολύ ουσιαστικά πράγματα... που αυτό αποκαλύπτει αυτό που είναι προηγουμένος... <κυρίζει> ποιο πνευ... πνεύματος είναι ο χριστιανός... ποιο είναι το πνεύμα του... πώς ερμηνεύετε πώς εκφράζεται... ποιο είναι το περιεχόμενο του ανθρώπου... που κυριαρχείται από το πνεύμα του Θεού να το δούμε λοιπόν είναι πολύ πρακτικά και πολύ ουσιαστικά αναφέρει εδώ ο στην αρχή κάνει μια ε, περιγραφή και μια αναφορά στον Άγιο Ιάκωβο των Αδελφόθειων ο οποίος όπως όλοι γνωρίζουμε ήταν Υιός του Μνήστορος Ιωσήφ και από αδελφό Αδελφός του Χριστού ήταν Υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος και γι' αυτό λέγεται Αδελφόθειος Παρά Ξεφεύγω κάποια εισαγωγικά και πάω κατευθείαν στο θέμα. Αναφέρει λοιπόν και περιγράφει την ποιότητα του Αγίου Ακόβου του αδελφοθέου και μέσα από αυτό βγάζει πολλά πράγματα σημαντικά για μας. Λέει λοιπόν, Για μας έχει σημασία όχι μόνο το ότι ήταν μέγας στην πίστη, εννοεί ο Ιάκοβου αδελφοθέου, στην αρετή και στα μαρτυρικά κατορθώματα, αλλά και το ότι ήταν παραξενεύτηκα το ότι ήταν, λέει ευγενέστατος όχι στην καταγωγή στο ήθος ευγενέστατο Οπ, να το ένα σημείο που ορίζει το χριστιανικό ήθος που τον άνθρωπο που ζει μέσα στη χάρη του Θεού θα λέγαμε ότι υπήρξε υπόδειγμα κοινωνικής ευγενία, δηλαδή Υπόδειγμα πως να συναναστρεφόμεθα με τους ανθρώπους πως να διοικούμε ανθρώπους και πως να υποτασσόμεθα σε αυτούς Αναφέρει λοιπόν αυτή τη στάση έναντι των αδελφών μας Επίσης πως να θα αγαπημένοι πως να είμαι θα μία εικόνα, μία σκηνή, ένα σπίτι, μία καρδιά, μία αγάπη Σιγά σιγά το προχωρεί <laughs> και στην ουσία λέει ομιλεί από την αγάπη, κάνει μία ανοίξη και μετά οδηγείται πού στο αποκρίφωμα στην ενότητα. Ο άνθρωπος λέει είναι μία καρδιά, μία αγάπη. Να είναι άλλο στοιχείο του χριστιανού. Εμείς έχουμε μία καρδιά και μία αγάπη και νιώθουμε ένα σπίτι. Δεν μιλά για την συγγένεια μόνο, ενώ για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, πώς δεν είμαστε αγαπημένοι μία σκηνή, ένα σπίτι, μία καρδιά, μία αγάπη. Λοιπόν, άνθρωπος που λέει εγώ θα πιάσω τα χρήματά μου για να μην τα χάσω και δεν εντάσσει τον εαυτό του στο, σε όλους, δεν γίνεται. Θυμάμαι είχα ένα γέροντα, άγιο άνθρωπο, κοιμήθη, το γερογεννάδιο ο οποίος όταν έγινε ο σεισμός το 1978, τον παίρνει ο Διάκου, ήταν διάκουστά στην αχαιροπίδα, τον παίρνει τη τηλέφωνο και του λέει και, «Γέροντα, κατέβηκε κάτω σεισμός, αντε και το σεικόνισε το τηλέφωνο ήταν τόσο άνετος με το θάνατο. Θυμάμαι μια φορά όταν πήγα στο Άγιο Νόριο, τότε με το Τσερνόμπιλ, είχα πάει σε μια κύριοι του γέροντος, του Ισάκ, του Λιβανέζου, κοιμήθη αυτός, ήταν τότε με το γέροντο Παΐσο, η πόλη, και είχα τα... Λέει, τι κάνετε, πώς αντιμετωπίζετε τώρα με, το, με τα προϊόντα σας στους που, που έχουν μολυνθεί από το Τσερνόμπιλ κάνουν σαυρό και θα τρώμε βάζουμε λίγο και τα τρώμε δεν φοβάστε καλά θα φοβηθώ εγώ καλό καιρός αν πεθάνω, ο κόσμος έχει πάθει εγώ τον εαυτό μου θα τον προστατεύσω mm. δηλαδή ο μοναχός που είναι στην ρημιά που ζει με το πνεύμα του Θεού συνδέει το είνο του με όλους. και δεν θέλει μια διαφορετική διαχείριση διαφορετική προσέγγιση του εαυτού του καλύτερη από τους άλλους δηλαδή φύλλα αυτή η εγωκεντρική, όταν προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και τον εαυτό μας κάτι καλύτερο σε σχέση με τον άλλο και δεν συμμετέχουμε στο κακό και στη δυστυχία των άλλων, δεν είμαστε μία εικόνα, δεν είμαστε μία αγάπη, δεν είμαστε μία καρδιά. Όταν, δηλαδή, εγώ προσπαθώ να αποφύγω τη δυστυχία που έχει ο άλλος και να προστατεύσω τον εαυτό μου. Δεν μιλούμε για μια κατάσταση οδυνισμού και μαζοχισμού. Να το ξεχωρίσουμε αυτό. Αλλά εννοούμε πως θέλουμε εμείς κάτι ιδιαίτερο από την ζωή και από τον Θεό σε σχέση με τους άλλους. Γιατί ποιοι είμαστε εμείς. Είμαστε κλεκτοί. Γιατί εμείς να μην πάθουμε καρκίνο. <χω> Γιατί εμείς να μην πτωχεύσουμε. Έχουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας ότι εμείς είμαστε κάτι ιδιαίτερο. Και είμαστε οι αγαπημένοι του Θεού και θα μα προστατεύσει ο Θεός. Στην ίδια κατάσταση είμαστε όλοι. Και πρέπει να έχουμε τέτοιο ταπεινοφρόνημα που να λέμε ναι είναι δυνατόν να πάθουμε τα πάντα. Να έχουμε την αγωνία και τον φόβο να έχουμε την χάρη του Θεού για να τα διαχειριστούμε όλα είναι Χριστό. Λοιπόν, επειδή ήταν τόσο λεπτός τόσο ευγενής τόσο γλυκής δέστε στοιχεία λεπτός, ευγενής Ηθλικής. Δεν υπήρχε ούτε ένας στην εκκλησία των Ιεροσολύμων που να μην τον αγαπά και να μην τον εμπιστεύεται Ο Θεός θέλει να είμεθα στην καθημερινή μας ζωή τέτοιοι ώστε να μας αγαπούν οι άλλοι και να μας νιώθουν ευχάρι, ευχα, ευχάριστους Δηλαδή τι σημαίνει Όχι να αγωνιούμε να έχουν καλή γνώμη άλλοι για μας και να έχουμε την ανάγκη να μας αναγνωρίζουν κάτι άλλο λέει. Δεν έχουμε την αγωνία για κάτι τέτοιο, αλλά εκ του φυσικού του ενα άνθρωπος που έχει θετικότητα μέσα του, έχει ε, αγάπη για τον κόσμο η τέτοια ενέργεια που λειτουργεί μέσα από την προσευχή ασφαλώς ελκύονται οι άνθρωποι κοντά του. Κι έτσι όταν μας αγαπούν οι άνθρωποι γνήσια αληθινά ότι κάτι καλό, λειτουργεί μέσα μας, λειτουργεί χάρης του Θεού. Αν οι άνθρωποι δεν νιώθουν ευχάριστα κοντά μας Έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε μόνο αυτοί για την ιδιότροπη πιθανόν, αλλά έχουμε και εμείς πρόβλημα. Όταν δεν είμαστε ευχάριστοι παρουσία στον άλλον, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, όταν όμως η ζωή μας είναι τέτοια, όπως του Ιακώβου το Ελφοδοθέου, που έχουμε λεπτότητα, ευγένεια, γλυκύτητα, μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι και οι ολοκείονται οι άνθρωποι κοντά μας, όχι γιατί επιδιώκουμε, όχι γιατί αυτός είναι ο σκοπός, είναι μια φυσική συνέπεια του ανθρώπου που μέσα του έχει φως. Και έχει φως όχι γιατί είναι αναμάρτητος, αυτό που ορίζει την είναι του φωτός, δεν είναι η αναμαρτησία μας, αλλά η διάθεσή μας να βγούμε από το συμφέρο μας, να βγούμε από τον εαυτό μας. Η διάθεσή μας γνήσια να νοιαζόμαστε για τον άλλο χωρίς συμφέρον χωρίς υπολογισμούς, μια τέτοια φυσική κίνηση και άδολη αγάπη ελκύει του πάντες. Εάν όμω έχουμε σκοπό μέσα από αυτήν την αγάπη να ελκύσουμε τους άλλους, είναι ψεύτικη η αγάπη μας. Αν υπάρχει ιστεροβουλία να έχουμε κέρδος από την αναγνώριση, από την αποδοχή, από το χειροκρότημα των ανθρώπων, είναι ψεύτικη η αγάπη μας. Δεν ελκύει αυτή η αγάπη. Όπω ο Σεραφίν Τουσάροφ δίνει τη συμβουλή στον στρατιωτικό αυτό που συναντηθήκαν και του έδωξε τη χάρη του Θεού. Λέει: Βρε την ειρήνη και χιλιάδε άνθρωποι θα αναπαυτούν κοντά σου. Όταν οι άνθρωποι δεν αναπαύονται κοντά μα, έχουμε κι εμεί πρόβλημα. Όταν δεν αναπαύονται οι άνθρωποι κοντά μα, έχουμε κι εμεί πρόβλημα. Και μην ψάχνουμε δικαιολογίε γιατί ο άλλος είναι ιδιότροπο. Μπορεί και εμείς όμως να υπάρχει πρόβλημα. Που δεν ειρηνεύουμε τον άλλο. Που δεν τον φέρνουμε σε κατάσταση ησυχία. Να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας Οι άνθρωποι Να πουν τη χαρά τους Τη λύπη τους Τα προβλήματά τους Να νιώθουν ότι είμαστε καρδιές τι που, το λέει. που ζούμε κοντά μια στην άλλη Και μπορούμε να βοηθούμε ένα στον άλλο Δεν λέει μυαλά Δεν λέει σώματα Λέει καρδιές Να νιώθουμε ότι είμαστε καρδιές που ζούμε κοντά η μία στην άλλη και μπορούμε να βοηθούμε ο ένας τον άλλο γι' αυτό α πούμε και στην προσευχή τι λέει υπάρχει όρος καρδιακή προσευχή δηλαδή καρδιά η προσευχή τα λόγια της ευχής να περνούν από την καρδιά μας να θερμαίνουν την καρδιά μας αυτό σημαίνει προσευχή όχι έτσι εξωτερικά ψεύτικα μηχανικά υστερόβουλα αλλά να είναι βιωματική η προσευχή μας και οι σχέσεις μας να είναι βιωματικέ. Να συμπονούμε, να συμπάσχουμε, να συμμετέχουμε χωρίς ιστεροβολία που λέγεται για να πάω στον παράδεισο για να έχω ανθρώπους κοντά μου από τους οποίους θα έχω κάποιο κέρδος ή που θα με βοηθούν να ξεπερνώ τη μοναξιά μου και να καλύψουν να καλύπτουν τις ψυχολογικές μου ή συναισθηματικές μου ανάγκες. Αυτό δεν είναι καρδιά. Αυτό προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Δες, να το δούμε μέσα μας, να το δούμε και γύρω μας. Άλλο η προσφορά ενός ανθρώπου που έχει καρδιά και άλλο η προσφορά ενός ανθρώπου που δεν έχει καρδιά. Υπάρχουν διακριτικά στοιχεία. Βλέπεις τον ένα να κυριαρχείται από το μυαλό του και να κάνει σχεδιασμούς και να κάνει αναλύσεις και άλλος έχει την απλότητα, τη φυσικότητα ενός μικρού παιδιού, γι' αυτό είναι πιο εύκολα θύμα τραυματίζεται πιο εύκολα αλλά έχει μία ανδρία μέσα του μια ρόμι μίαν δύναμη που δεν φοβάται να χάσει που δεν φοβάται να γίνει θύμα ό,τι έκανε ο Χριστός λάβετε φάγετε πείτε εξ αυτού πάντες η αγωνία μας να μην είμαστε θύματα σημαίνει ότι δεν έχουμε καρδιά επειδή είμαστε τόσο κοιμισμένοι και δεν μπορούμε αυτό να το λειτουργήσουμε, να έρθουμε έτσι σε καρδιακή ενότητα με τον άλλον. Γι' αυτό ο Θεό έβαλε στη φύση του ανθρώπου το συμφέρον, τον έρωτα, το σαρκικό έρωτα. Που εκεί ο άνθρωπο ρίκπτει όλε τι άμυνε τη λογική. Αλλά αυτό, αν δεν εξελεχθεί, δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί πάλι στη σύγκρουση, στον εγωισμό και χιλιαδιό. Εμεί μιλούμε για αυτήν την καρδιακότητα που έχει να κάνει με τον έρωτα του προσώπου, στο οποίο πρόσωπο βλέπουμε τον Χριστό. Και λειτουργούμε με αυτήν την καρδιακότητα Αυτό σημαίνει πλούτος ψυχής Αυτό σημαίνει άνθρωπος που έχει περιεχόμενο Όχι αυτός που μπορεί να σου πει χίλιες δύο ιδεές και ιδεολογίες Και να σου κατεβάσει χίλια πράγματα Ποιότητα ανθρώπου είναι άνθρωπο που έχει τέτοιου είδου καρδιά Έχει άνθρωπος που έχει τέτοιου είδου ευαισθησία Που το νιώθεις Βγάζει θερμότητα Το πνεύμα του είναι πηγαία η διάθεσή του να χαίρεται με, το, με τη χαρά του άλλου και να λυπάται με τη λύπη του άλλου. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε εύκολα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμα και με τα μπορούμε να λυπηθούμε με τη λύπη του άλλου. Πόσο μάλλον η χαρά του άλλου είναι πανηγύρια μας. Αυτό σημαίνει ποιότητα ανθρώπου αυτό σημαίνει Χριστός αυτό σημαίνει Χριστιανός να είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ δυνατό θέλουμε να δούμε αν είμαστε του Θεού εδώ. και μάλιστα άλλο στοιχείο εμείς συνήθω είμαστε μια ομάδα 5-10 να μοιάζουμε ένας για τον άλλο μπορούμε να βγούμε από αυτό το πλαίσιο και να, και να έχουμε ενδιαφέρον για τον ελάχιστο αδελφό και είτε είναι γνωστός μας είτε άγνωστός μας να το βλέπουμε με ιδιαίτερη τιμή Δηλαδή να υποδεχόμαστε τον άλλο αποδίδοντας την αξία που του αναλύωσε ο εικόνα θείου. Όχι αν είναι τζανγκάρη. Αν είναι όμορφο ή τσαγκάρης. Αν είναι όμορφος ή άσχημος, όμορφη ή άσχημη, πλούσιος ή φτωχό. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε εύκολα. Να το πούμε και διαφορετικά. Αμαρτωλός ή δίκαιος. Μπορούμε έξω από αυτά τα πλαίσια, από αυτά τα σχήματα... Να αποδώσουμε στον άνθρωπο την αξία που αποδίδουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι αγιότητα. Εντάξει. Έχουμε όμως κατευθύνει τη ζωή μας αυτή τη διαδικασία που σημαίνει πολύ απλά. Εκτός από τους δικούς μου ανθρώπους δείχνουν ενδιαφέρον συγκίνηση και για άλλου. Για να αποτελέσουμε μία καρδιά, μία αγάπη. Ενώ όλοι υπήρχαν πολλά προβλήματα κατά την Αποστολική εποχή, κανεί δεν είχε διαφορές με τον, Ιάκω, με τον Άγιο Ιάκωβο. Αντιθέτω, και εκείνους που ήταν διηρημένοι, ο Άγιος Ιάκωβος του συνέδεε, ναι, ένα χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου, να φέρει σε ισορροπία και ενότητα του ανθρώπους Όπω γνωρίζετε, λέει, υπήρχε διαμάχη ανάμεσα στου Χριστιανού. Τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια. Σε ποιου, στου προερχομένου από του Ιουδαίους και του προερχομένου από του Ελληνιστέ. Δεν μπορούσαν να συμβιώσουν και τότε, όταν μπει η ιδεολογία στην πίστη, τα πράγματα μπερδεύονται. Η ζωή μα ή θα είναι καθορισμένη από τον Χριστό ή όχι. Δεν υπάρχει υλικό και πνευματικό. Δεν υπάρχει κοσμικό και πνευματικό. Δεν υπάρχει πολιτικό και πνευματικό. Ή θα έχουμε τον Χριστό ή όχι η ζωή μα. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι παραμύθι. Είναι δαιμονικός λόγος αυτός Είναι ερετικός λόγος Να διακρίνουμε τα πράγματα σε πνευματικά και κοσμικά Πολιτικά ή θεολογικά Ή όλα θα έχουν το πνεύμα του Χριστού ή όχι Ή θα αποφασίσουμε Να σταυρώσουμε τη ζωή μας Ή θα αποφασίσουμε να πολεμήσουμε τη ζωή μας Οι επιδράσεις των μεν Από τον νόμο των Ιουδαίων Τον δε από την ελληνική παιδεία Δέστε Ο νόμος τι έκανε, ερχόταν και πρόσβαλε τη χάρτη του Θεού. Θα μπορούσε κάποιο να πει: Ε, άλλο νόμο και άλλο Χριστό. Έρχεται και η ελληνική παιδί, η σοφία, να προσβάλλει τη σαββική θέση του Χριστού. Ε, καλά, Έλληνε είμαστε. Μια ιστορία έχουμε, μια σοφία, και αυτή ήταν σπουδαία. Και είπα πολλά πράγματα. Ναι, αυτά όμω, αν δεν τα τοποθετήσει σωστά, είναι δυνατόν να προσβάλλουν την αλήθεια του Χριστού και να φέρουν σύγκρουση. Του δημιουργούσαν διαρκώ δυσκολίε στη μεταξύ του κοινωνία. Ποιο του συνέδεσε, ο Άγιος Ιάκοβο, ο οποίος στο τέλος επέτυχε να συγκαλέσει την Αποστολική Σύνοδο, στην οποία προείδρευσε. Δεν θα μπορούσε κανείς άλλος Απόστολος να προειδρεύσει παρά μόνο αυτός. Γιατί λέει, δέστε τι ωραία εκφρασιλεί ο γέροντας εδώ. Διότι ήξευρε να ισορροπεί τη καρδιάς των ανθρώπων. Να καταλαβαίνει τα πνεύματα και να βοηθά τους πιστούς χωρίς να θυσιάζει την ουσία. Τι όμορφα που το λέει αυτό. Ήξερε να ιστορροπείς την καρδιά του ανθρώπο Πότε μπορείς να ιστορροπείς την καρδιά του ανθρώπου Πότε έχεις την ικανότητα Όταν καταλαβαίνει τα πνεύμα του ανθρώπου Δηλαδή Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι με το ίδιο πνεύμα Και λόγω ισυδιοσυγκρασίας Και εγώ λόγω χαρακτήρα Και λόγω παιδείας Και λόγω πίστεως Αναλόγως σε ποια πορεία είναι ο άνθρωπος Και έχει άλλο πνευμα ένας, άλλο άλλος Άρα την ουσία την προβάλλεις σύμφωνα με τις δυνατότητες του άλλου ανθρώπου χωρίς να την προσβάλλεις δηλαδή έχεις την ουσία κρατάς την αλήθεια του Θεού και γνωρίζεις και το πνεύμα του ανθρώπου τι είδους πνεύμα είναι πως μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα πως μπορεί να εισπράξει και να αφομοιώσει και να κατανοήσει και να βιώσει αυτή την ουσία ανάλογα τοποθετήσει και με αυτόν τον τρόπο ισορροπεί στην καρδιά του την ίδια αλήθεια δεν μπορεί να την εμπίζει με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους Ανάλογα με το πνεύμα του ανθρώπου Ποιος έχει αυτή τη λεπτότητα και διάκριση Αυτός που έχει καρδιά Αυτός που είναι ψημένος Αυτός που είναι ταλαιπωρημένος Αυτός που έχει πνεύμα Αυτός που έχει πνεύμα Θεού η κοσμική του είναι αισθηματική νοημοσύνη. Είναι πολύ μικρό αυτό σε σχέση με αυτή την ουσία τη χάρτα του Θεού. Που ο Θεό δίνει το φωτισμό μέσα από πιαν διαδικασία. Την ταπείνωση και τη συντριβή. Η ταπείνωση, η συντριβή, που δεν είναι μια υπόθεση, χχτιαμαρτωλοσύμε, η συντριβή ότι έχασα τον Θεό και τον θέλω τον Θεό. Και μένω σταθερό σε αυτό το στόχο, σε αυτή την πορεία. Και με συντριβεί ότι θέλω τον Θεό και έχασα τον Θεό και δεν έχω τον Θεό. Με διαλύει αυτό το πράγμα και μου γεννάει μια οικουμενική διαδικασία αγάπη, μια οικουμενική αγάπη για όλο τον κόσμο. Τι λοιπόν η κατάσταση της συντριβή σου γεννά την ευαισθησία τη λεπτότητα, την αντίληψη και να ξέρεις ποιο είναι το πνεύμα του ανθρώπου πώς κινείται, πώς λειτουργεί, τι μπορεί να καταλάβει και τι πρέπει να του πεις με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταλαβαίνεις το πνεύμα και βοηθάς τους πιστούς λέει ο Άγιο Ιάκουμπος και η ισορροπή τη καρδιά του ανθρώπου Μ' αυτό μπορεί να οδηγήσει μια συνεννόηση Δηλαδή, αυτό που φέρνει διάσταση, τι είναι, δεν είναι ότι διαφωνούμε στην ουσία, είναι την ίδια αλήθεια, ο καθένας ένα δικό του τρόπο, με το δικό του πνεύμα. Και η ανοριμότητά μας, επειδή δεν εμβαθύναμε στην ουσία, αλλά είμαστε άνθρωποι της επιφάνειας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο που είσαι ο άνθρωπος τη συγκεκριμένη αλήθεια για να δώσουμε δυνατότητε κοινωνίας με τον άλλο, να στήσουμε γέφυρες συνεννόησης μόνο ένας άνθρωπος με το πνεύμα του Αγίου ακόμη που έχει αγάπη μπορεί να βρει, ακούγαν του ανθρώπου τα σημεία συνεννόησης και επαφή και να τους δώσει αυτή την συνταγή ας επιτρέπει αυτός όρος, το σημείο συνεννόησης τότε δεν συνεννοούμεθα ακόμη τα ζευγάρια που δεν συνεννοούνται δεν είναι γιατί δεν, αγα... δεν έχουν αγάπη αλλά υπάρχει ανοριμότητα, εγωισμός και πείσμα να μην θέλω να δω τα σημεία συνέντευξη με τον άλλο. Γιατί θέλω ο άλλο να είναι ανταγωνιστή μου, όχι σύντροφό μου. Πολλέ φορέ όταν μιλήσαμε σε ανθρώπου, α μιλούσα από όταν μιλούσαμε με κάποιου ανθρώπου και λέγαμε για αυτά τα πράγματα. Λέγαμε, είναι καλά ρεπάτερ, και άμα ζητήσει συγγνώμη από τη γυναίκα του, α, αυτή θα το εκμεταλλευτεί μετά. Και αντίστροφα μπορεί να Εάν σκέφτεται κανεί έτσι, είναι ανταγωνιστή του άλλου. Είναι αντίπαλό του. Δεν είναι σύντροφό του. Άρα υπάρχει πρόβλημα εδώ. Μπορεί να είναι ένα άνθρωπο διψασμένος από αγάπη. Μπορεί να έχει τις καλύτερε διαθέσει για αγάπη. Όμω δεν του επιτρέπει ο εγωισμός του, η ανασφάλειά του, η καχυποψία του και κυρίω ότι δεν συνειδητοποίησε ότι η σχέση είναι να λειτουργήσει η καρδιά και να γίνει ένα με την καρδιά του άλλου. Γιατί, εντάξει, και πε ότι νικητή. Τι σημασία έχει, αν είμαι νικητή, αλλά χωρισμένο από τον άλλο. Ποια είναι η δικαίωση, να είμαι νικητή ή να είμαι μία καρδιά με τον άλλο. Ποια είναι το, το κεντρικό, να κερδίσω τα συμφέροντα και στόχου που έχω ή να γίνω ένα με τον άλλο. Να, ένα άλλο λόγο πάλι. Ποιο είναι το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του Θεού είναι ποιο θα υπερισχύσει του άλλου, ποιο θα διασφαλίσει τα δίκαιά του, ποιο θα προστατεύσει τον εαυτό του από τον άλλο, ή πω θα γίνουμε ένα με τον άλλο. Άλλη επιλογή αυτό. Και πώς αγωνιζόμαστε τελικά πραγματικά να γίνουμε ένα με τον άλλο. Κάνουμε τέτοιον αγώνα. Ο αγώνα μα είναι τα χρήματά μα. Είναι η δονή μα και είναι η δόξα μα. Κάνουμε αγώνα να γίνουμε ένα με τον άλλον Να συνεννοηθούμε με τον άλλο. Καταρχήν, κάνουμε αγώνα να έχουμε ευγένεια με τον άλλο για να δώσουμε προποθέσει στην καρδιά μα να λειτουργήσει. Να δώσουμε προποθέσει στην καρδιά μα να σεβαστεί τον άλλο. Αυτό είναι άσκηση. Λείει κάποιο, αχ, έρωτα. Τι είναι έρωτα. Η ουσία του έρωτα δεν είναι κάτι έτσι, ξαφνικά τα, πώ τα λένε, τέργια ξανά, οι χημικέ ουσίε, τον όσο με το άλλο, λένε κάποιο και ξανά και να βρω έρωτα. Αυτό είναι για μερικέ εβδομάδε. Η ουσία του έρωτα είναι η αγάπη. Να μπορώ να ασκώ στην αγάπη και να καλλιεργώ την αγάπη για τον άλλο. Και αυτό έχει ανάπτυξη, έχει εξέλιξη. Έχει σταυρό, έχει θυσία. Έχει αγώνα. Δεν έρχεται ο έρωτα επειδή είναι έτσι ευχαριστή. Συνδέουμε όλοι τον έρωτα με τη σεξουαλικότητα και επειδή είναι κάτι ευχάριστο, θεωρούμε ότι είναι δικαίωμά μα και είναι απόλαυσή μα. Είναι άσκηση ο έρωτα. Είναι καθημερινή άσκηση. Είναι καθημερινή άσκηση στην αγάπη. Να μπορώ να βγω από τον εαυτό μου, να βγω από τα δεδομένα μου, να υπολογίζω τα δεδομένα του άλλου ανθρώπου. Ο Άγιο Ιάκοβο ήταν τοχότατο. Ο πιο, ο πιο ο πτωχός άνθρωπος της εποχής εκείνης δεν φορούσε πολυτελή ανεβήματα αλλά ένα χιτώνα λευκό και περπατούσε ξυπόλυτος. Και αυτό ήταν εξωτερικό εξωτρικό σημάδι το οποίο δεν χώνεψαν ποτέ οι Εβραίοι. Ήταν και αθλητής, γερός αθλητής, πρώτος το αγώνισμα των γονεκκλησίων με Τα γόνατά του είχαν γίνει σαν καμήλας, γεμάτους, κάλους. Τόσο πολύ δούλευε νύχτα και ημέρα. Δέστε αυτό είναι ο ασκητής και ο Άγιος. Τι κάνει. Την ημέρα για τις καρδιές του ανθρώπου και τη νύχτα ενώπιον του Θεού. Δεν μπορεί να δώσεις σε κανέναν άνθρωπο κάτι αν τη νύχτα δεν δουλεύει. Η, η ώρα του έρωτα είναι το βράδυ, η νύχτα. Τότε κοινωνεί πραγματικά με τον Θεό. Τότε η καρδιά θερμαίνεται και εχείς να δώσεις. Τι να δώσεις, επειδή διάβασες βιβλία, επειδή διάβασες ψυχολογικά βιβλία. Επειδή διάβεσαι παιδαγωγικά βιβλία, επειδή άκουσε διαλέξει, δεν λέει τίποτα αυτό. Του μυαλού σου πράγματα είναι. Αν αυτά δεν περάσουν από την καρδιά, και οι στοιχείοι που περνούν από το μυαλό στην καρδιά το βράδυ, αν δεν έχουμε τέτοιε ώρε αθλήσεω με τον Θεό, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει η ζωή μα. Τίποτα. Είναι νεκρή ζωή μα. Είναι θάνατος η ζωή μα. Δεν υπάρχει άνθρωπο με ουσία και πρόσωπο, αν δεν έχει ερωτε προσευχή τη νύχτα. Αν δεν έχει κάποια βιώμα άνθρωπο. Σε νυχτερινή προσευχή αυτό ο άνθρωπο είναι. είναι Πώ το λέμε, Τενικέ ξεχάνοντα. Δεν έχει τίποτα να πει. Είναι κύβαλο, αλλάζω, δεν λέει τίποτα. Είναι κούφιο ο άνθρωπο αυτό. Μπορεί να σου κατεβάζει όλε τι θεολογίε, να ξέρει όλη τη διδοκματική τη Εκκλησία, όλη την ελληνική παιδί, όλε τι φιλοσοφίε, όλου του ορθόδοξου Δεν λέει τίποτα αν αυτά δεν είναι βιώματα καρδιακά. Αυτό στερούμεθα. Γιατί το να διαβάσω βιβλίο είναι πάρα πολύ απλό. Μάλιστα, οξύνει και το νου και το παίζει ο σπουδαίο μελετητή στου άλλου και πουλάω πνεύμα. Χειροκροτήστε. Από εκεί και πέρα όμω, η καρδιά τι λέει, το άλλο έχει κόπο. Δεν με βλέπει κανένα, δεν πουλάω πνεύμα, είναι πράγμα που λειτουργούν στην καρδιά μου. Και έχουν δίνει εκείνα τα πράγματα, γιατί όταν να προσευχήσει, το πρώτο που σου έρχεται είναι το χασμόνητο. Το δεύτερο μετά και τώρα προσέχομαι, πάει, με ακούει κανένα τώρα πάνω. <ΣΣΣΣΣΣ> ή, τα λέω στον αέρα. Και πώ είναι αυτό που η καρδιά κατανύσσεται. Και λε. Να σκεφτώ σε αμαρτή, τι αμαρτία, αφού αυτά που κάνω, κάνει όλο ο κόσμο, γιατί είναι αμαρτίες. Άλλη ιστορία εκείνη. Και προσπαθούμε τότε αυτή την ακιδεία που έρχεται, που είναι απόδειξη το επένου μα είναι νεκρό, να το ξαναντάνε πίσω. Πώ για, θέλει κόπο. Θέλει άσκηση αυτό το πράγμα. Θέλει προσωπικέ στιγμέ αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερε στιγμέ με τον Θεό. Γι' αυτό λέει: Την ημέρα για τι καρδιέ των ανθρώπων και τη νύχτα ενώπιον του Θεού. Ο Άγιο Ιάκοβο λοιπόν μα έδωσε τι αφετηρίε. Τη λεπτότητα, τη ευγενία και των κοινωνικών δομών τη ανθρωπίνη ζωή. Τι οποίε συναντάμε κυρίω στην πιο οργανωμένη και αρχαιότερη κοινωνία, τη μοναχική πολιτεία. Μιλάει μετά για το μοναχιστικό πρότυπο, όχι όπω μπορεί να είναι η φθορά του, όπω πραγματικά είναι το σωστό μοναστήρι. Η σωστή μοναχική πολιτεία, λέει, τη βάση αυτή τη πολιτείας, τη έθεσε ο Άγιο Ιωάννη Κουβαστό Από εδώ μόνο, θα, επειδή δεν μα ενδιαφέρει και τόσο πολύ, θα πούμε μια παράγραφο πολύ μικρή. Ο κόσμο λέει νομίζει ότι κάποιο πάει στο μοναστήρι φεύγει από την κοινωνία και αγριεύει. Το λέγουν αυτό διότι αγνούν ότι η μοναχή είναι περισσότερο κοινωνικοί άνθρωποι. Κοινωνικό άνθρωπο. Τι σημαίνει κοινωνικό, να ξέρετε ότι κανεί δεν μπορεί να γίνει μοναχό αν δεν είναι κοινωνικό. Δηλαδή τι, αν δεν μπορεί να επικοινωνεί με του ανθρώπου και να αντιμετωπίζει όλε τι κοινωνικέ δυσκολίε. Ανθρώπου που δεν ευέλικτο. Που δεν είναι προσαρμοστικό, που δεν είναι συγκαταβατικό, που δεν μπορεί να εισπράξει το πνεύμα οποιοδήποτε άνθρωπο και οποιοδήποτε προβλήματο, δεν είναι αντικοινωνικό άνθρωπο. Αντικοινωνικό δεν είναι αυτό που μπορεί να είναι μακριά από του ανθρώπου. Ούτε κοινωνικό αυτό μπορεί να συναστρέφει καθένα με ανθρώπου. Κοινωνικό είναι αυτό που μπορεί να κατανοήσει και να διαπραγματευτεί και να επικοινωνήσει με το οποιοδήποτε πρόβλημα και με τον οποιοδήποτε άνθρωπο και με την οποιαδήποτε δυσκολία. Λέει, αν δυσκολεύεται ο μοναχό να παντρευτεί. Να δημιουργήσει οικογένεια Επίσης δεν μπορεί να γίνει μοναχός. Ποιο Ποιος κάνει μοναχό Αυτός που μπορεί να κάνει μια καλή οικογένεια Αυτός που μπορεί να κάνει και μια καλή οικογένεια Είναι ο καλός μοναχός Άνθρωπος που δεν μπορεί Να, να, να, να κάνει οικογένεια Και να παντρευτεί αυτό είναι ανισώροπος άνθρωπος Δεν είναι καλά με τον εαυτό του Είναι ιδιορίθμος Είναι εγωιστής Είναι φύλλονωτος Τα θέλει όλα δικά του. Και επειδή θέλω δικά του και δεν μπορεί να τα βρει όλα δικά του, ένα πρόσωπο μένει έτσι. Θέλω μια γυναίκα και ένα άντρα που είναι να ικανοποιεί όλε μου τι προσδοκίε. Δεν τι ικανοποιεί πάνω παρακάτω. Πάνω παρακάτω και μείνει μόνο. Τι είναι αυτό, εγωισμός είναι. Ανισορροπία είναι αυτό το πράγμα. Τι θα αγαπήσει στο τέλειο, Τέλειο εσύ. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα, Είναι ναρκιστισμό. Αγάπη σημαίνει κάτι άλλο. Να αγαπήσω και το ελάττωμα του άλλου. Να κατεβάσω τον πύχη, Να καταλάβω κι εγώ ότι δεν είμαι τέλειο. Αλλά, ε πώ δεν είμαι τέλειο, Ε, κάτι παραπάνω είμαι. Μου το έλεγε η μάνα μου όταν είμαι μικρό. Μου το έλεγε ο πνευματικό μου όταν μεγάλωσα. Μου το έλεγε ο κατηχητή τα κατηχητικά. Μου το έλεγα στο πανεπιστήμιο και μεγάλο με Το είδα και στο καθρέφτη, όμορφο είμαι. <mam> και φτιάξαμε μια ιδέα για τον εαυτό μας που δεν είναι δυνατόν τώρα. Αν δυσκολεύει, πρέπει να νιώθει ασφαλή στη ζωή του άνθρωπο, να μην έχει να νιώθει η ελευθερία. Ο ανασφαλή άλλου κακομοίρη άνθρωποι που πάντα φοβάται τα πάντα. Εντάξει, έχουμε δυναμί, έχουμε λατώματα. Αλλά και τι σημαίνει αυτό. Κι α αποτύχουμε, γιατί φοβόμαστε την αποτυχία. Γιατί φοβόμαστε την προσβολή. Μα δεν είναι το ζητούμε είναι αυτό. Ο άνθρωπο έχει άλλο ανοίγμα. Δεν είναι τώρα το πει και η κυρα Μαριγούλα, τι ανθρωπο τι τη είσαι. Δεν μα ενδιαφέρει το πράγμα. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό ο στόχο μα. Δεν είμαστε, είμαστε τόσο μικρόμυαλοι. Η ανασφάλεια γιατί γεννιέται, Γιατί έχουμε κάποιου στόχου, κάποιε ιδέε, κάποιε φαντασίε που πρέπει να ικανοποιηθούν. Που αυτέ τι είναι, είναι η αγωνία μα για αναγνώριση. Αν όμω καταλαβαίνει αυτό είναι ένα κούφιο πράγμα, ένα άδειο πράγμα, ένα κενό πράγμα, Ε, ναι, και σε αναγνώριση, Και τι έγινε, Δύσκολο με αυτό το πράγμα. Αν όμω είσαι πιο απαιτητικό και ζει κάτι παραπάνω από αυτό και ζει τον Θεό. Στήριξε την αλήθεια, δεν σε νοιάζουν αυτά, είσαι ασφαλή. Και άνθρωπο, ο οποίο δεν είναι, είναι ασφαλή, δεν μπορεί να προκόψει. Πρέπει λοιπόν να νιώθει ασφαλή στη ζωή του. Δεν είναι καταφύγει τα μοναστήρια. Επομένω, ο μοναχό μπορεί να πετύχει όλα τα προηγούμενα, γάμου κλπ. τα οποία αγάπα, δεν τα αρνείται, δεν τα κατηγορεί, δεν τα προπεριφωνεί, αλλά προτιμά κάτι ανώτερο. <κοίλοι> λοιπόν, πάει <μπακάρα>, παρακάτω. <κοίλοι> Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, η αγάπη αναλύει μετά πιο πρακτικά και θα δούμε και πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα προλάβουμε σήμερα. Η αγάπη αποσκοπεί στο να μπορεί. Ποιο είναι ο σκοπό της αγάπη, Ακούστε το τι λέει, Στο να μπορεί ο ένα να δίνει χαρά στον άλλο. Το να δίνει ο ένα χαρά στον άλλο αυτό είναι αγάπη. Εμεί τι είναι αγάπη, Θα μου δώσει χαρά, Μου έδωσε χαρά. Πόσο μου έδωσες Εγώ τόσα έκανα για σένα Θεωρούμε την αγάπη ως μια κίνηση του άλλου προς εμάς Εμείς θέλουμε αυτονόητη την κίνησή μας Ανεξάρτητα να αποδεικνύεται πραγματικά ή όχι Η αγάπη αποσκοπεί στο να μπορεί να δίνει χαρά στον άλλο Αυτό δεν είναι μεγάλη ευλογία Ξημερώνει ημέρα. μέρα Και δεν νοιάζουμε πώ θα με αναγνωρίσουν πώ θα με χαρά Αλλά σε πως θα δώσω χαρά ένα άνθρωπο που κινείται με αυτή την ευαισθησία, είναι δυνατό το βράδυ προσευχή να είναι θερμή. Μα είναι δυνατό, το χορευόμαστε. Λέει κάποιο, πώ να προσευχηθώ, πώ να τιμαστώ. Τι, τι κόπο είναι να κάνω, τι μετάγηση να κάνω, Τι δουλειά να διαβάσω. Καλά όλα αυτά. Αλλά αν η καρδιά μα δεν προετοιμάζει όλη την ημέρα, με αυτή τη διάθεση δεν θα λειτουργήσει η χάρη του Θείου. Ένα άνθρωπο λοιπόν που σκέφτεται, α πούμε μακριά, στον σύντροφό του, στην οικογένεια του, να σκέφτεται, ε, πώ μπορώ να δώσω χαρά σήμερα στον σύντροφό μου. Αυτό είναι αγάπη. Αν ξεκινήσει ο με αυτήν τη διάθεση, η καρδιά του θερμαίνεται. Μαλακώνει. Η καρδιά του είναι ευαίσθητη. Λειτουργείται η προσευχή τότε. Να στερούμε εγώ εκουσίω για να έχει περισσότερο άλλο. Να στερούμε εγώ εκουσίως, με το θέλημά μου για να έχει περισσότερο άλλο. Εμεί τι κάνουμε, Πώ θα αρπάξουμε και από τον άλλο. Ε, κοίταξε, να στερούμε εγώ εκουσίω για να έχει περισσότερο άλλο. Ιάν υπήρχε αυτό στη ζωή μας θα υπήρχε κρίση. Είναι και πνευματικό το ζήτημα. Μάλλον είναι πνευματικό το ζήτημα. Αν η ζωή μα έχει αυτή την αξία, αυτή, σου λέει άλλο, Ε, καλά, εγώ θα το κάνω, το εκατομμύριο, σε κάτι τον κόσμο, δεν το κάνει, θα αλλάξει ο κόσμο από μένα. Δεν κάνει αυτό που μπορεί. Θα αλλάξουν οι 5-10 που είναι γύρω σου. Και άλλοι πέντε, άλλοι 50 μετά. Δηλαδή, να στερούμε εγώ οικουσίω για να έχει περισσότερο ο άλλο. Αυτό είναι θαύμα. Αυτό είναι Χριστό. Να! Το κάνουμε για να διακριθούμε αν είμαστε άνθρωποι του Χριστού. Εμείς λέμε, Θεέ μου, πώς θα γίνει να αρπάξω από τον άλλο, κάνε κάτι. Βοήθαμε. Χρησιμοποιούμε και τον Θεό για την εκμετάλλευσή μας. Να στερούμε εγώ και κουζίνα για περισσότερο άλλο. Να θυσιάζω τον εαυτό μου για να νιώθει ο άλλος άνετα. Να νιώθει ασφάλεια στη ζωή του. Και εμείς λειτουργούμε έτσι για να κάνουμε τον άλλο να νιώθει άνετα, βολικά, ελεύθερα. Του δίνουμε χώρο. Του δίνουμε άνεση. Αυτά είναι, αυτή είναι. Η σημερινή άσκηση είναι αυτή. Να μην κλεγόμαστε για την κρίση. Η κρίση είναι μέσα μας και είναι αυτά τα πράγματα. Η κρίση για να ξεπερα... είναι αποτέλεσμα ενός ανθρώπου που έχασε το πνεύμα του Θεού. Που έχασε αυτό το πνεύμα. Αντί να κλεγόμαστε... Αντί να αγωνιούμε, αντί να αναλύουμε τα σπρέντ, τη γίνα και να αναλύουμε οικονομικά πώς κατέληξε το πράγμα εκεί να αλλάξουμε το πνεύμα μας. Που είναι αυτό, που είναι η αιτία που τη κάθε μορφή κρίσης μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, να θυσιάζει τον εαυτό μου και να νιώθει άλλος άνετα να νιώθει ασφάλεια στη ζωή του. Η αγάπη είναι ένα συνεκτικό δεσμός που μας δένει με την Εκκλησία και ταυτόχρονα με τον Χριστό πως το πετυχαίνουμε αυτό με το ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη όπως λέγει Απόστολος Παύλος με τον αδεχόμεθα τον άλλο όπως είναι μουρμουρίζει αφήσέτε το να μουρμουρίζει εάν θέλεις να το κάνεις να μην μουρμουρίζει εκείνος εάν θέλεις να τον κάνεις δέστει εδώ ανάληση αν θέλεις να τον κάνεις να μην μουρμουρίζει εκείνο θα μουρμουρίζει πιο πολύ και εσύ, και εσύ θα στενοχωριέσαι και θα φωνάζει. Ο άλλο σηκώνεται και κάνει πολύ θόρυβο και σε ξυπνά. Κάτι ανάλογο θα κάνει και εσύ, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Άφησε τον. Γιατί αν προσπαθήσει να το διορθώσει, θα θελήσει να διορθώσει εκείνο Στα σφάλματά σου. Ξέρετε που είναι η πτώση. Αν πει σε κάποιον άνθρωπο ένα σφάλμα, αμέσω την και, και εσύ ποιο είσαι, αμέσω θα σου πει. Και εσύ είσαι κι άλλο είναι καλύτερο. Αυτό είναι η ανοιμότητά μας. Ρε παιδάκι μάσε τον αυτόν ο οποίος είναι. Άσε τον ο, ο, ο, ο, ο, που σου λέει ο οποίος είναι. Αυτό που λέει είναι αλήθεια. Ισχύει για σένα διόρθωσέ το. Σετω. Αυτή είναι η άλλη βλακία που μας βέρνει. Μας λέει κάποιο έτσι. Που μπορούμε να είναι χειρότερο σαν το κόσμο. Εμείς αμέσως αμινόμεθα και λέει, Καλά σε ξέρουμε και σε ένα ποιος είσαι. <Mon Cameron> <Σ΄> <Naturally> και ωφελούμε με αυτό. Ας δούμε για τον εαυτό μα τι συμβαίνει. Εδώ φαίνεται ο άνθρωπος αν έχει ταπείνωση ή διάθεση αλλαγή. Όταν το επισημάνεις κάτι ή αν μα επισημάνουν κάτι, τι είναι η πρόγραμμα σκήνηση. Να αμυνθούμε με το να επιτεθούμε. Ή να κλειστούμε στον εαυτό μας ή να επιτεθούμε ή να σκεφτούμε τι πρέπει να πούμε με ένα νοητικό συλλογισμό για να αποδείξουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι. Εντάξει, απόδειξες ότι είναι έτσι. Σας θέλω όμω εξακολουθεί να είσαι ο ίδιο. Εξακολουθεί να είσαι η ίδια. Εντάξει. Και λέει: Άφησε το γιατί, αν προσπαθεί να το θα θελήσει να διορθώσει και εκείνο τα δικά σου σφάλματα. <coughs> Μόνο ο γέροντα, ο πνευματικό, διορθώνει του ανθρώπου στο μοναστήρι. Ποτέ ο μοναχό, εκτό αν τον επηρεάζει, πονηρό δαιμόνιο. Οπότε κάνει παρατηρήσει, συμβουλεύει, λέγει στον άλλο: κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Ο αληθή μοναχό, και όπου μοναχό βάλετε χριστιανό, ο αληθή μοναχό ποτέ δεν συμπεριφέρεται έτσι. Στο μοναστήρι, ένα είναι ο πατέρα και όλοι οι άλλοι Βλέπετε με πόση θαλπορή τα έχει φροντίσει η Εκκλησία μα. Γι' αυτό λείπουν οι θυμοί, οι κραυγέ που προέρχονται από τι διαφωνίε. Λείπει η κακία, η εκδίκηση και όλοι γίνονται Χριστοί. Τι σημαίνει Χριστό, ακούστε, Τι σημαίνει Χριστό. Τι σημαίνει Χριστό, μήτα Εκείνος Εκείνο του οποίου η αποσία δεν περνάει παρατήρητη, διότι είναι χρήσιμο και πλάχνο. Πώ τα λέει η Βρεολική Βλεγγυμήνο. Χριστό είναι ο Χρήσιμο, αλλά πώ το λέει. Εκείνο του οποίου η παρουσία δεν περνάει παρατηρητή γιατί είναι χρήσιμο και εύσπλαχνο. Πώ γίνονται όλοι χριστί χαριζόμενοι αυτήν. Πώ γίνονται όλοι χριστί με το να χαρίζουν τον εαυτό του. Να δίδουν τον εαυτό του στον άλλο. Να προσφέρουν τον εαυτό του στον άλλο. Να προσφέρουν τη ζωή του στον άλλο. Καταλαβαίνω παραδείγματο χάρη το άλλο είναι θυμωμένο μαζί μου. Δεν το μιλώ άσχημα. Του συμπεριφέρομαι με πολλή ευγένεια και αγάπη μιμούμενο στον κύριο. Ακόμη εκφράζουμε την αγάπη μας με το να τιμούμε ένα στον άλλο. Εάν κάποιος έχει μία αποτυχία, κάνει ένα σφάλμα, έχει έναν πόνο, θα του δείξουμε μεγάλη αγάπη. Ώστε να ισορροπήσει και να απαλλαγεί από τα προβλήματα. Φροντίζοντα έτσι τα εταίρων έκαστος όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο καθένα μα α κάνει εκείνο που θέλει ο άλλο. Ο καθένα μα α κάνει εκείνο που θέλει ο άλλο. Εμεί τι κάνουμε. Όταν λέμε να βγούμε από τον εαυτό μα και εμεί το φανταζόμαστε έτσι ιδεολειπτικά, συναισθηματικά, φιλοσοφικά, πρακτικά αυτό το απλό πράγμα σημαίνει. Ο καθένα μα α κάνει εκείνο που θέλει ο άλλο. Αυτό σημαίνει βγαίνω δηλαδή τον εαυτό μου. Θέλω να πάω κάπου, να διασκεδάσω. Θέλω κάπου να περπατήσω. Θα ρωτήσω άλλο, θα καταλάβω ο άλλο τι θέλει. Και χωρί να του δείξω ότι του κάνω χατήρα, θα κάνω αυτό που θέλει ο άλλο. Εμεί γκρινιάζουμε ότι δεν γίνεται ποτέ το δικό μα. Θέλει άλλο κάτι. Αυτό είναι η ευγένεια ψυχή. Να είσαι με κάποιον, να έχει προγραμματίσει να πα κάπου, να έχει δύο-τρει επιλογέ, και να μην λε: Θέλω να πάμε εκεί. Αυτό είναι ευγένεια. Θα πάμε και όλο εκεί πέρα. Γιατί πάμε και μια φορά αυτό που θέλω εγώ να γίνει. Προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι επιθυμία του άλλου και την ικανοποιεί. Αυτό όπου και να πα θα μετά. Τα άλλα είναι τα δικά μα. Τα άλλα είναι αφορμή να συγκρούμεθα μεταξύ μα. Αυτό σημαίνει βγαίνω από τον εαυτό μου. Ο καθένα μα κάνει εκείνο που θέλει ο άλλο. Όταν το κάνει έτσι, μαλακώνει τόσο πολύ ο άλλο, μετά αρχίζει κι άλλο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να σου ικανοποιεί τι δικέ σου ανάγκε. Και λύνεται μόνο το πρόβλημα. Κάποτε πήγε ένα ζευγάρι στο κ. Παρίσιο και λέει: Γέροντα, ποιο θα πρέδινε τα πιάτα. Εγώ ή γυναίκα, μου ή Να αυτή είναι αγαπητή, μου Πήγαν κάποτε άλλοι δύο γνωστοί μου και ο ένα, δύο ένα ήθελε να πάρει αυτό και ο άλλο δεν ήθελε. Γέραντα, εγώ θέλω, αλλά ο αδελφό μου δεν θέλει. Έκανα, ε, δύο θα πάρετε, λέει. <laughs> του έλυνε με αυτόν τον απλό τρόπο τα πράγματα. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό. Νοιάζομαι να ικανοποιήσω την ανάγκη του άλλου ανθρώπου να κάνω αυτό που θέλει ο άλλο. Αυτό μεταφέρει στη σχέση μια άλλη διάθεση, μια άλλη λεπτότητα, μια άλλη ευγένεια. Και μετά και ο άλλο βλέποντα αυτό, σκλαβώνεται. <coughs> και μπαίνει και ο άλλο στη δεκασία να ικανοποιεί τη δική μου ανάγκη. Και αλλιώ το πρόβλημα. Αν προσπαθεί με επιχειρήματα να λύσει το πρόβλημα, να σου πει άλλος, έλα να συζητήσουμε, να σου εξηγήσει. Όχι, όχ, όχ. Καλύτερα κάνει αυτό που θέλει, γιατί δεν γίνει που πουθενά αυτό. Αν αυθορμήτω η καρδιά δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να τον υποδεικνύει, τι πρέπει να κάνει. Δεν γίνεται αυτό. Είναι θάνατο. Δε, αν δεν βγαίνει εκ του φυσικού του, αν δεν τον εμπνέει, σε εντάξει. Τι να συζητάμε τώρα. Το θέμα είναι πού θα πάμε. Το θέμα είναι ότι η καρδιά δεν λειτουργεί. Το θέμα είναι πώ θα περάσουμε καλύτερα. Όπου και να πα, αν πα με άνθρωπο που έχει διάθεση να βγει από τον εαυτό, θα περάσει καλά. Και στην κόλαση ακόμα. Δε φταίει ο τόπο. Φταίει η διάθεση. Εμεί δεν την περνάμε καλά. Δεν φταίει ο τόπο. Φταίει ότι μέσα μα είμαστε ανασφαλεί, είμαστε φοβισμένοι, έχουμε κριτικό πνεύμα, έχουμε μια ε, ιδέα μέσα που κολλάει στο μυαλό μα. Λοιπόν, ο άνδρα. Θα κάνει αυτό που θέλει η γυναίκα και η γυναίκα αυτό που θέλει ο άνδρας. Βλέπετε αδελφοί μου πόση λεπτότητα υπάρχει στην Εκκλησία και μάλιστα στου Αγίους. Οι Άγιοι είναι προσεκτικοί διότι έχουν γευθεί τη γλυκύτητα και την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Και αν δεν τα προσέξουν αυτά θα χάσουν την ειρήνη. Να έχουν ένα μέτρο. Ο άνθρωπος που ζει τη χάρτη του Θεού που ζει την ειρήνη του Θεού έχει ένα μέτρο και καταλαβαίνει πότε όχι. Δεν κάθεται να διαβάσει βιβλία για να δει η ζωή του αν είναι εντάξει ή όχι, και αν ξέφυγε ή δεν ξέφυγε. Δεν κάθεται να σκέφτεται. Γυσκεύεται την ειρήνη του Θεού και καταλαβαίνει. Πότε χάθηκε η ειρήνη του Θεού, κάτι συνέβη. Τι εσύ συνέβη και είχα στην ειρήνη του Θεού. Τι εσυ συνεβη και ειρηνη συνέβη η καρδιά μου ψυχράθηκε. Τι συνέβη και χάρη του Θεού. Γιατί χάθηκε και κατάνεξα την καρδιά μου. Κάτι συνέβη, κάτι έκανα και το βρίσκει. Αλλά δεν έχει αυτή την αίσθηση, ε τι να πει τώρα, θα εξηγήσει τον άλλο, θα εξηγήσει τον εαυτό σου, θα αναλύει που είναι το λάθο. Μα, ήδη η καρδιά θα σου δείξει. Αλλά πώ θα σου δείξει αν η καρδιά δεν γι' και ποτέ την πραγματική ειρήνη και τη χάρη του Θεού, Δεν καταλαβαίνει ο άλλο. Οι άγιοι προσπαθούν πάντοτε να μην λυπήσουν κανέναν άνθρωπο, ούτε και τα ζώα. Βλέπουν τον άλλο σαν είναι ο Χριστό. Και είναι πράγματι ο Χριστό, διότι είναι η εικόνα του Θεού. Επομένως αγαπούν τον άνθρωπο, επειδή είναι εικόνα του Θεού. Έτσι ο Χριστό και ο άνθρωπο γίνονται ένα στην καρδιά του στα είναι κατά τους. Όταν ο άνθρωπος μας δίνει την αγάπη του Θεού, την ευγένεια, τη λεπτότητα, τι είναι αυτό. Ακούστε. Όταν ο άνθρωπος μας δίνει την αγάπη του Θεού, την ευγένεια, τη λεπτότητα, αυτό που είναι καρπός προσευχής ε. Όχι μια συμπεριφορά, μάθαμε τώρα κόλπα να έχουμε καλού τρόπου συμπεριφορά κλπ. Αυτό που είναι αφόρμητη, πηγή, έκφραση μιας καρδιάς που ζει την χαρά, που ζει την αγάπη του Θεού. Λέει, όταν ο άνθρωπο μας δίνει την αγάπη του Θεού, την ευγένεια, τη λεπτότητα, αυτό είναι κοινωνία Θεού. Ακούστε και κάτι άλλο τολμηρό. Θέλει να κοινωνά σώμα και αίμα Χριστού. Υπάρχει, υπάρχουν όμω και άλλοι τρόποι κοινωνία. Να, τι λέγει ένας από τους μοναχικούς κανόνες του Μεγάλου Αντωνίου. Ποτέ μη δυσκολέψεις τον άλλο. Ποτέ μην προσπαθήσεις να επιμείνεις στο λόγο σου. Είπε κάτι και ο άλλος σου απαντά. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λες. Μην προσπαθήσεις να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο. Αλλά βρες έναν ευγενή τρόπο να καταλάβει ότι είναι ο νικητής. Για ποιο λόγο να καταλάβει τον νικητής, ακούστε παρακάτω. Διότι αν δεν νιώσει ότι αυτός είναι ο νικητής, θα δημιουργηθεί δι... μέσα του πικρία, αντίδρασης, φαρμάκι, εκδικικό της, μειονεξία και τόσο άλλα. Λέει λοιπόν, ο άλλος, δεν μου συμβαίνει. Έτσι συμβαίνει. Όταν δεν νιώσει ο άλλος ότι κέρδισε και μάλιστα είναι κακομαθημένο και όταν νομίζει ότι είναι σπουδαίο. Μέσα του δημιουργείται τέτοια αντίδραση και τέτοιο φαρμάκι, τέτοια εκδικητικότητα που μπορεί να είναι ο καλύτερος ο φίλος κατά τα άλλα. Στη συνέχεια επικρία το κρατάει μέσα τον ανθρώπος αυτό και συνέχεια γίνεται αντίδραση, φαρμάκι, μειονεξία και εκδικητικότητα όταν δεν νιώσει άλλο]), ο άλλος είναι νικητή. Έτσι λοιπόν προκειμένου να τον προφυλάξει από αυτή την πτώση τι κάνεις. Σταματάς την κουβέντα και με έναν ευγενικό τρόπο το αποδίδεις τιμή. Τον φέρεις ως νικητή. Γιατί τέλος δεν θα εισήφρασε. Θα ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος. Θα υποχωρήσεις χωρίς να το δείξεις. Χωρίς να το καταλάβει. Ώστε να νομίσει ότι σε έπεισε. Εσύ βεβαίως θα παραμείνεις σταθερό στην αλήθεια. Την αλήθεια την έχουμε. Δεν την αλλάζουμε. Δεν προσβάλλουμε την αλήθεια. Δεστε εδώ τι λέει. Αλλά... Στον άλλο, αφού δεν καταλαβαίνει, δεν προσπαθεί να τον πίσεις. Αν άλλο δεν έχει δεκτικότητα, αν δεν έχει δεκτικότητα, αν δεν έχει ευσυνδία, δεν έχει καρδιά να κατανοήσει και διάθεση να καταλάβει, το ότι οποιαδήποτε κουβέντα θα φέρει έκφρα. Θα κλείσει περισσότερο τον άνθρωπο στον εαυτό του. Θα τον κάνει περισσότερο εκδικητικό και φθονερό. Ενώ μπορεί να μην έχει εξαρχή μια τέτοια διάθεση. Αυτό είναι να γίνει φθόνο, θα γίνει εκδικητικότητα. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, κράτησε την αλήθεια και άσε την κουβέντα. Α τον αλωδώ σου τιμή. Και μη, μη φάνηκε ότι υποχώρησε. Να νομίσει ότι τον έπεισε. Ότι σ' έπεισε. Ιάν δεν συμπεριφερόμεθα έτσι, θα μα κυβερνά το πνεύμα, όπω συνεχίζει ο κανόνα του μεγάλου Αντωνίου. Α δούμε επίση τι λέει ο Μέγα Αθανάσιο για τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίο παρότι ήταν γέρον, νίστευε κάθε μέρα. Αυτό που ζούσε, λέει, σκληρή ζωή και καθημερινά πάλευε με του δαίμονε και μείνε εξάμεινα ολόκληρα χωρίς να τον βλέπει άνθρωπος, όταν επέστρεφε στους ανθρώπους, πώς να λέει, ήταν χάρις, γεμάτος χάρη, και πολιτικός, δηλαδή διπλωμάτης, με την καλή έννοια της λέξης, καλά που το ξεχώρισε. <κυρίζει> δεν λέμε ευθέως την αλήθεια, δεν την αντέχει ο άλλος. Επιστρέφει Επί παραδείγματι ο σύζυγος στο σπίτι και η σύζυγος έχει κάνει κάποιο λάθος. Τότε τις επιτίθεται ο σύζυγος. Λάθος έκανες. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια να αναλέγεται. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Δεν είναι αυτό αγάπη. Αυτό είναι εγωισμός. Εμείς μπερδέψαμε τους εγωισμούς μας με την αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπά τη γυναίκα σου που την αγκαλιάζεις κάθε μέρα. Αφού τη δίνει μια στο κεφάλι και στην καρδιά της. Πώ συμβάζονται αυτά, Το ίδιο ισχύει και, τα γυ... και για τη γυναίκα με τον άντρα, Για τον γέροντα με τον υποτακτικό, Τον υποτακτικό με τον γέροντα, Τον αδελφό με τον αδελφό. Και συνεχίζει ο Μέγα Αθανάσιος. Τον δε λόγων είχε irτημένο το Θείο Άλατι. Όταν μιλούσε ο Μέγα Αντώνιο, ένιωθε μια χάρη, μια γλυκύτητα. μια φροσύνη. τόσο όμορφε λέξει, Τόσο ωραία νοήματα. Τέτοιων ωραίων τρόπων, ώστε να ρωτιώσουν, σοφό είναι, πώ μιλάει τόσο ωραία. Αν κάποιο είχε επισκεφτεί τον πατέρα Παίσιο, συνήντησε ένα τέτοιον άνθρωπο. Είναι χαριέστατος. Όσα Όλα όσα λέγει αξίζει να καταγραφούν. Γι' αυτό λέει, συνεχίζει ο Μέγα Αθανάσιος Κανεί δεν φθονούσε τον Μέγα ούτε τον ζήλευε. Αλλά χαίρονταν και έτρεχαν όλοι κοντά του. Να λοιπόν, τι σημαίνει η ευγένεια. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά. Εάν είμαστε σε ε, μία σχέση όπου αυτό το οποίο ζητάμε να μας να υποχωρήσουμε συνεπάγεται διάπραξη παρανομία. Δεν υποχωρούμε. Αλλά με τέτοιο τρόπο που δεν προσβάλλει τον άλλο. Δεν του λέμε ρε απατιώνα. Δεν είναι κάποιος, Είναι, είναι κάποιος Δεν υποχωρούμε. Χωρίς, δεν υποχωρούμε χωρί εσωτερική ταραχή όμω. <coughs> γιατί λέμε, Α, Αχ, του μεγάλου, να έξερα αυτό που βγαίνει στην τηλεόραση, να, τον απαταιώνα και το έχω μάθει άλλοι δέκα φίλοι μου. Είναι πρόβλημα. Εάν όμω, λέω, Θέλω, μου έλεγε αυτό, έλεγε και εμένα, αυτή την απαταιώνα δεν την κάνω και προσπαθώ στην καρδιά μου όσο είναι δυνατό, γιατί οι άνθρωποι μα, θα μα ξεφύγει, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτή είναι πτώση. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πτώση αυτό το πράγμα. Και προσπαθούμε να. Δι... <coughs> Συγγνώμη. Ναι, είναι πτώση. Αλλά κατανοούμε ότι είναι πτώση. Και προσπαθούμε να το επαναφέρουμε μέσα μα μια ειρήνη. Να μην πούμε αυτό στον ξέρουμε τώρα. Έχει μπει και μια ιδέα για μα για μας, τι είναι αυτό. Τελείως, Αυτό είναι, είναι θάνατο για την ψυχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσω ή θα υπογράψω μια παρανομία. Δεν θα υπογράψω την παρανομία. Και εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, ξέρει. Από τη μια να διαφυλάξει το νόμιμο. Ένα. Και δεύτερο να ξεπεράσει τον εγωισμό ότι εσύ είσαι εντάξει νόμιμο. Και μετά έχει άλλο πόλεμο. Πώς να δεις τον άλλο με αγάπη μετά και με τιμή σαν να δεν είναι απατεώνας. Δηλαδή από την μια να μην κάνω την απάτη, από την άλλη να μην αισθανωθώ την εαυτό μου ότι εγώ είμαι σπουδαίος, έντιμος δοξάστε με. Και από την άλλη να μην δω τον άλλο με συσύνδυση σαν να Αλλά να το δω σαν να δεν είναι τέτοιος. Η όλη ιστορία δεν είναι να κάνω την απάτη ή να μην την κάνω. Ασφαλώς δεν θα κάνω την απάτη, ασφαλώ δεν θα υποχωρήσω. Αλλά αυτό που όμως χρειάζεται και μεγάλο αγώνα είναι πώς θα προστατεύσω την καρδιά μου να μην αγριέψει έναντι αυτού του ανθρώπου. Και αυτό δεν είναι εύκολο, θέλει πολύ κόπο. Αυτό που είπατε στην αρχή δεν θα έμβλετε. Δεν θα έμβλετε πολύ καταλαβαίνει. Ας πούμε, θα προστατεύω να διαφυλάξω, ας πούμε, να συμπέρονται δεδρομένως στις οικογένειάς μας, να έχουμε δει κάποιον άλλον ανθ Άλλους. Δηλαδή αν ήτανε να βγάλουμε να του το να μην η ιστορία δεν είναι απλώ αν θα τα βγάλουν ναι, ναι. τα η, η ουσία είναι μέσα στη μας, πόσο μας πόσο ε, ε, ε, εφόσο διασφαλιστούμε εμείς μας νοιάζει και ο άλλος πόσο κεντρική αξία έχει η ζωή μας ο εαυτός, η οικογένειά μας και πόσο οι άλλοι πόσο εγκλωβισμένοι στα ίδια, στα ιδιωτικά είναι στα ιδιωτικά, αυτό είναι το πρόβλημα και πόσο μίζεροι γινόμαστε προκειμένου πόσο αγωνιούμε να προφλάξουμε εαυτό μας, για ένα παράδειγμα να το πάρουμε και πιο έτσι, χοντροειδός να καταλάβουμε ποιοι από εδώ Γονεί που έχουν παιδιά σε μια ηλικία να διοριστούν, θα βάζαν ή δεν θα μέσο μέσω υπουργό βουλευτή να διοριστεί το παιδί του. Όλοι δεν θα βάζαν. Όλοι. Θα βάζουν όλοι. Εδώ oh. δεν <laughs> κατηγορούμε του απατιώνες <laughs> Μικροαπαταιώνε είμαστε. απλώς έτυχε να είμαστε κι εμεί που υπουργοί. Κάνουμε μεγάλε απαταιώνε. Αυτό δεν είναι ότι στερώ εγώ από κάποιον άλλο για το παιδί μου. Αυτό σημαίνει ότι είμαι εκλογισμένο στο εγώ μου. Δηλαδή, όλη η φιλοσοφία αυτού του πράγματο είναι να είμαστε τόσο κλειστή στο συμφέρο μα. Εμεί και μετά όλος ο κόσμο να σχάθει. Όχι να σχάθει, εντάξει, αλλά εντάξει. Εμεί να είμαστε καλά, κι άλλοι, α είναι καλά κι άλλοι. Αλλά εγώ να είμαι καλά. Δηλαδή, να μην χωρίζουμε τη ζωή μα τόσο πολύ από τον άλλο. Να μην αποκλείουμε το συμφέρο μα τόσο πολύ από τον άλλο. Αν δηλαδή έχουμε ευαισθησία, αλλά λέμε πρέπει να μεγάλο κόσμο, τι θα γίνει. Και να πω ρε παιδάκι μου, εάν είναι χαθώ εγώ, αν είναι να χαθούμε όλοι, όπω λέει, αν είναι, χαθούμε, αν είναι χαθούμε, να χαθούν, να σωθώ μόνο εγώ, α χαθούμε όλοι. Όπω λέγει, νομίζω ο Μέγα Παΐσιος έφτασε σε τέτοια αγάπη προ τον Χριστό που λέει, Αν είναι να μη σωθούν οι μαθητέ μου, να μη σωθούν το εγώ, λέει στον κύριο. Και τότε εμφανίζεται ο κύριο και του λέει, Παύλο, με έφτασε στην αγάπη. Με μύθηκε στην αγάπη. αγάπη. Όπω λέει, Αποστολό Παύλο. Α γίνω ανάθεμα για χάρη τον αδελφό μου. Όπω λέει ο άλλο, Α πάγω στην κόλαση αρκεί να σωθεί ο αδελφό μου. Αυτό είναι χριστιανισμό. Αντίξενε που άλλο που τα υπολογίζει πώ να γίνει, και εκεί και, και άλλο μπορούσε να πει: Βέβαια, παιδάκι μου, εάν είναι μόνο εγώ να σωθώ, α μη σωθώ εγώ. Όλοι να είμαστε στην διαθέση θέση. Δηλαδή, πόσο ευτυχεί θα ήμασταν εάν εμεί η οικογένειά μα είχαμε να φάμε και κανεί σε θεσσανό δεν είχε να φάει. Πιο ευτυχεί θα ήμασταν, α μην είχαμε και εμεί να τρώγαμε και να είμαστε στην ίδια κατάσταση. Αλλά ο Ορθολογή θα πει: Μα αφού είναι να γλιτώσω εγώ και έτσι δεν ωφελείται κανεί, αλλά γλιτώσω εγώ τουλάχιστον. <laughs> αυτό εντάξει είναι έξυπνο πράγμα, αλλά δείχνει ότι δεν με πονάει, ότι χάνει και είναι νηστικό κι άλλο. Και μάλιστα αυτό ο πόνο με κάνει ότι δεν θα κατέβει από το λαρίκι μου φαγητό. Από το λαρίκι, από το θα κατέβει από το λαιμό φαγητό. Αυτή τη δεν έχει άλλο να φάει. Με τι όρεξη θα φάω, Με τι όρεξη εγώ θα φάω. Ον άλλο δεν έχει να φάει και κανεί δεν έχει να άλλω να φάει. Έτσι ε, τι όρεξη, κάτι εγώ θα το σώσω. άλλο. Αν... άλλο δεν έχει να φάει, θα το σώσω τον άλλο. Αν εγώ δεν φάω, Θα το σώσω. Ασφαλώ δεν θα τον σώσω. Αλλά κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή παίζεται με στην καρδιά μου. Πόσο σημαντικό. Είναι το συμφέρον μου, πόσο σημαντικό είναι ο εαυτό μου σε σχέση με τον άλλο και πόσο, και αυτό είναι το κυριαρχό, νιώθω ενωμένο με τον άλλο. Νιώθω υπαρξιακά ενωμένο με τον άλλο. πέστε μου. Ε, ο κύριο, με τα μαλλιά. Χωρί μαλλιανό. Σε αυτό σχετικά με την απόσυρση <χωρίς> χρημάτων το γενικό σύνολο στην τράπεζα, που θα αυτή η κρίση. <χωρίς> Συνέρωσε κάποιους πολύ συγκεκριμένους πρόσωπους, το οποίο με την επανάληψη, βλέπετε αυτή τη σιανική μνητέρια που έχω, δεν έχει εντοπίσει ορισμένα πράγματα. Παρόλα αυτά, παρόλα, γνώση, παρόλα αυτά που ακούω εδώ, και αν κάποια στιγμή πάρει δυσκολία σκάτουλα να ακούν το ότι κάνει να χρηματοποιήσει το σύστημα, ξέρετε, θα διστάθουν να το κάνετε. Πώ θα αλλάξει αυτό το τρόπο, αφήστε να ζήσει, κρατήστε αυτό που είμαι και δουλέψε εδώ όπω θέλετε. Καλύτερα να μην έχει τίποτα στην τράπεζα και γκριτώνει, <Κι> εδώ μου είπε άνθρωπο, δεν, δεν μου κατανόμασε μοναστήρι. <Κι> μου είπε μοναστήρι, πήρε τα χρήματα και ήρθε δηλαδή στο εξωτερικό. <Κι> Φαίνεται πολύ. Πο, τι <Κι> Δεν είπαμε όνομα. Ε, είναι η πτώση μα αυτή. Πόσο μπορούμε να εκτραπούμε. Εμεί έτσι λειτουργούμε. Είναι πρόβλημα. Όταν το παιδί μα πέφτει συνεχώ και, και καταστρέφει. πώς υπομονή έχουμε να μην μιλάμε. Πιστεύετε ότι αυτά που λέει θα φελείσουν τα λόγια. Αγακτώντα ότι α γυρίσουμε στην παναγία που είναι η μητέρα μας να μας καταλάβει και να μας βοηθήσει. Τα λόγια επιδεινώνουν το πρόβλημα. Ρίχνουν και ο τον άνθρωπο και το παιδί. Συνήθως. Το Σάββατο 7 η ώρα. Εδώ. Τα είπαμε όλα. Χριστός Ανέας, τυχνή κρυκρόν θανάτου, του σας και έντισε του μνηθοχαρισάμινες.